και είδα άλλο σημείο εις των ουρανών μεγάλο και θαυμαστόν. Είδα επτά αγγέλους οι οποίοι είχαν πληγά σε επτά που ήσανε τελευταία και δραστικότερη από τα προηγούμενα, διότι σε αυτά σε κορυφώθηκε και μαζεύθη ολόκληρος ο θυμό του Θεού. 2. Και είδα σαν θάλασσαν οι που εικόνιζε όπως είπαμεν, ότι ολόκληρος οι κτίσεις είναι διαφανείς και φαίνεται καθαρά εις το παντέφορο όνομα του Θεού. Αλήθω τώρα ανακατευμένη με φωτιά που πρεμείνει την δικαίαν κρίση και την τιμωρητική ενέργεια του Θεού η οποία σαν άλλη φωτιά θα δοκιμάσει τα έργα και την αξίαν κάθενό μας λαμπρίνουσα τους δικαίους και κατακαίουσα τους ομαρτωλούς και είδα αυτούς που βγαίνουν νικητές από τον αγώνα κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού και κατά του ονόματό του να στέκονται πάνω στην Ιαλήνην θάλασσαν και να έχουν κιθάρας που τους εδόθησαν από τον Θεό έχουν περάσει και αυτοί από την πυρήνη θάλασσα των διωγμών και κάθενται τώρα ασφαλείς στην την του ουρανού θάλασσαν 3. Και ψάλλουν την οδύν του δούλου του Θεού Μωυσέως που έψαραν οι Ισραηλίτε όταν διέβησαν την Ερυθράν θάλασσαν ψάλουν και την οδύν την αφιερωμένη στο αρνείον και λέγουν Μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα σου Κύριε ο Θεός ο Πατοκράτορ Δίκαια και σοφά και επί της αληθείας στηριχμένα είναι τα κυβερνητικά και παιδαγωγικά μέτρα που μεταχειρίζεσαι εσύ που είσαι ο βασιλεύ των εθνών. 4. Ποιο δεν θα φοβηθεί, κύριε, και δεν θα δοξάσει το όνομά σου, διότι εσύ είσαι ο μόνος Άγιος και Όσιο, και γι' αυτό θα έλθουν όλα τα έθνη και θα προσκυνήσουν εμπρό σου, διότι οι δίκαιε κρίσει και πράξει σου έγιναν φανερέ. 5. Και ύστερο από αυτά, είδα και η νύχθη ο ναός της επουρανίου και αληθινής σκηνή του μαρτυρίου. 6. Και βγήκαν από τον ναόν οι επτά άγγελοι που είχαν τα σεπτά πληγά. ντυμένοι με ένδυμα απολυνών καθαρών που έλαμπε και ζωσμένοι γύρω από τα στήθη με ζώνας χρυσά. 7. Και ένα από τα τέσσερα ζώα έδωκενε στου επτά αγγέλους επτά φιάλες χρυσές, γεμάτες από τον θυμό του Θεού που ζει στους αιώνα των αιώνων. 8. Και γέμισε ο ναός από καπνών, σύμβολον της παρουσίας της φοβεράς δόξης του Θεού και της δυνάμεως αυτού. 9. Και δεν μπορούσε κανείς να έμβει στο ναόν και να πλησιάσει στην εκεί παρουσία του Θεού, μέχρι ότους συντελεστούν επτά πληγέ των επτά αγγέλων.